Όπως <ΣΣΟΣ> όλοι, έλα ναι, <ΣΣ> καλή καλά, έχω μια απορία, το κανάλι του Ιβάν θα μιλάει ρώσικα ή ελληνικά Εμείς μαθαίνουμε ήδη ρώσικα να ξέρετε και βγαίνουμε στις βίζτες Πρέπει να μάθουμε και ρώσικα τώρα ε, να μάθουμε γιατί τι κακό που τα ρώσικα, <ΣΣ> σιγά σιγά να μπαίνουμε, έλα παιδιά <ΣΣ> Κομμουνισμό <ΣΣ> μας φέρνει ο τσίπρα και δεν εκτιμούμε, έλα παιδιά Ακούω την προηγούμενη εβδομάδα την εκπομπή. Βάζετε τον Άδωνε στην αρχή που λέει για τον Κυριακό. Έτοιμο πρωθυπουργό για τα σχετικά. Τρώω μπακέτα εκείνη τη στιγμή. Κάνω υπομονή. Λέω εντάξει, να δω τι θα ακούσω. Μετά μπαίνει ο κούλη. τα δικά του. Μου με τα δύο χέρια. Πε στην μπακέτα κάτω. Λέω ρε π... μου παίρνουν το φα μέσα στο στόμα. Πριν Έλα, μου μωρί, μωρί, μωρί, μια διαπλοκή πήγατε να κάνετε και δεν σας έκατσε. Μια λαμωγιά και την κάνετε και αυτή σκιτζίδικα. Διαπλοκή από τα αυθενιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ, μωρί, ούτε αυτό. Αν τόσους πας... πασόκους έχει μέσα, τόσους πασόκους, ρωτήστε, yeah. τόσους έχετε. Θα σου απαντήσω και σε αυτό, αλλά απάντησέ μου εσύ θα κάτι. Μήπως ο γεροντοκόρος θα παίρνει χοντάρα από τον Τζίπρο και εγώ συχίζω με τζάμπα. <laughs> Δεν μπορώ να σου το πω δημοσίως. <συριακή> Το λέω για μεταξύ μα όμω. Ναι, και μεσολαβητή ήταν ο Καλωγρίτσα. Α, μπράβο. Να σε ρωτήσω λίγο. Ναι. Το είχα καταλάβει. <συριακή> τέτοια ματιά δεν γίνεται από κάπου τα παίρνει αυτό. Δεν γίνεται. <συριακή> δεν και από <συριακή> ποιον τα παίρνει τώρα. Γιατί και καλά χτυπάμε το Τζίπρα και καλά. Α, μα αγάπη μου τώρα. Τι <συριακή> είπα <συριακή> λίγο, μανάρι μου. Ήταν η εκπομπή τη Πέμπτη τόσο συχαμένη όσο μου την περιέγραψαν. Άμα <συριακή> ακού και μισό ψεγάδι για τον ΣΥΡΙΖΑ, συχαμένη θα ήταν για σένα. Θα ακούστη. <συριακή> Κοίταξε να σου πω. Τι το ξεκίνησε αφού στο τέλο θα έκανε τον Κουταλιανόρε. Όταν σου είπε για του. Του επαγγελματίε και του ερασιτέχνε, και αν θα πήγαινε σε έναν ερασιτέχνε να σου κάνει εγχείρηση, γιατί δεν το απαντούσε ρεκουταλιά, ναι. Ότι αυτό το πράγμα, ή, ή, τέτοιοι δεν μα εγχειρίζαν τόσα χρόνια οι επαγγελματίε. Και ο ασθενή πέθανε. Τώρα θα πάμε και στη χαρτού. Αλλά αυτό είναι κουτοπώνυρο, το έχω πει προσεχέτων. Το έχω δει, πει, την ενημέρω. Δεν είναι ότι είναι κουτοπώνυρο, είναι ότι σήμερα μάθαμε ότι τα παίρνει για τον Τζίπρα. Σε λίγο καιρό αυτό βρε ηλίσιο θα σε βάλει και, και κουπόνια να πουλήσει. Ε, όχι δα, εκεί θα βάλω και εγώ τα ωριά μου. Βάζω κι εγώ ένα βέτοκά που ε, όχι, είπα τον Ήταν ο μόνος που δεν το παρθενικό του ημένα. Όλοι Ο άλλοι από την τους. Όσο σε είπα... μοριο καλογρίτσας η αποτυχημένη σκάσε, διαπλοκή. Ένα, σκάσε, σκάσε. Αυτή φωνή σκάσε. Οπ. Για. Yeah. πιο χειβέα, η πιο προσβλητική, η πιο Για σένα και είναι. Το Μητσοτάκι είναι κοντινό, είναι ο δημοκράτη, αστό, με την έννοια του αστού που τενουύνε αυτοί. είναι από τι βρισέ που δεν τι έχω, δηλαδή με, το... με εξοργίζουν. Για πιο παλιά για μένα ήταν ο ξεκινάτη. Τώρα είναι ο Συριζόμε. Και αυτό δεν είναι λίγο στα βρισκό, δεν είναι Φιριζαίος. λίγο, αλλά το άλλο με προσβάλλει περισσότερο, συγγνώμη. Το Συριζόμενά από το παιδιά. Και το, το συριζέο, ναι, το αριστερό ριζαί είναι κακή βρισδιά. Το αριστερό συριζέο ακόμα χειρότερα είναι. Ποιο τολμα να πει η τι είναι τώρα. Έφαγε όλους τη στροφή ο Αλέξης πάλι Πάλι, πάλι στροφή έκανε, πάλι δε... στροφή Κου... Πάλι Κου... πολλοτούμπα Κουμπαράκια δεν έχει κυβέρνηση, δεν πήρε άδεια Α ναι. <laughs> έκανε δουλίτσα ο Καμένος νομίζω εκεί Όχι, κάνει πολύ μεγάλο λάθος φίλε μου Είναι Τσίπρα σόλο Σόλα θα ξέρει ότι χθήνω Είναι ο Ο Φλαμπουράρης, Έστω μου κι αυτό, Τα... Ποιο Εδώ ό, εκεί ο, πού είναι ο Αλήθεια? Έμα. Ο πρώην και σ' οριανιώτης? Σε παρακαλώ και όχι μόνο. Τι άλλο? Ξέρεις κι άλλα. Τα ξέρω, μάει μάει. τα άλλα δεν τα λέω. Τι μεγαλύτερη που ξέρεις ποιος την έχει φάει τώρα όμως, ε? Ο το ελληνικός το... λαός είναι εύκολο, δεν το λέω. Ο... Έχει, έχουν βάλει τον και τον του Κατάρ. Έβαλε τους και, του και εκατομμύριο και, να κάνουν, oh. σε και, ο και να μια και να από την Ελλάδα. Αυτό που έτσι πως πάντα πράγματα θα σφυρίζει ο κοντονί στην έναρξη της λογική σεζόν. Πού το πας. Δηλαδή είναι αμαρτία ο Κυριακού να μην έχει μια ομάδα Εκεί Πότε θα φτάσουν Αυτέ και καλά. Ναι, για να πάμε σε πάρτι μετά. Αλλά... Ναι, το ξέρω. Ε, κάνε το παρτάκι σου, θα έρθω, κοράχο. Έρχομαι μα αυτά, με ξέρεις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 Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριο Τραβελάκη, επειδή δεν μπορώ να το βρω στο site, τι ώρα κάνει εκπομπή, 3.5 με πέντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήτανε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να πείτε σε ένα τέτοιο να καταλάβει τι γίνεται. Όποιον και απ να το βρει. Δηλαδή θε κόμμα τηλέφωνο αυτό το λόγο. Όρισε. Θα απασχολείται άνθρωπος να λέμε ποτέ τι ώρα κάνει εκπομπή ο καθένα. Υπάρχει στο site, απ Google Δηλαδή δεν Πώς το βλέπετε δηλαδή ξαφνικά να Δηλαδή Άντε, να είστε καλά, χάρηκα. Σα πειράζει από τα μούτρα, αλλά αρχή εβδομάδα γιατί όχι. Μπορείτε να μου λύσετε ένα αυτό παράξενο πρόβλημα που έχω ρε, παιδι μου. Έχουνε αυτοί να πάρουν τα κανάλια, ρε. Πάλι καλά. Κάποιο γαμπή τουλάχιστον. Ε. Παιδιά, δεν γαμπήμαστε. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό. Δεν γαμπήμαστε. Δεν γαμπήμαστε επαρκώ δε και μένουμε κάποιοι λίγοι να βγάζουμε το φίδι από την τρύπα. Μα πέφτουν περισσότερε γκόμε από όσε μα αναλογούν κανονικά. Να μοιραστεί, παιδιά, να γαμπήμαστε. Το λέω καθαρά στα μυαλά. Να γαμπήμαστε. Είμαστε, Α, αφού η Ελλάδα έχει κατα, καταστροφή, τι κέρδος έχουν αυτοί ρε. Ε, ε καλά, ε, εντάξει. Δε, έχει ψηλή δε... απόδοση καταστροφή, μη βιάζει. <Ρε> Τούτων δοθέντων, τι έπαθε ο Σίμινο. Τούτων δοθέντων, Μωρή, μιλάς σε μένα έτσι. Σου έχω δώσει το δικαίωμα. Τι λε, Μωρή, τότε έχουμε αποκτήσει αυτή την οικειότητα ξαφνικά. Να σεβόμαστε λίγο, σέβα επιτέλου. Θα εντυπωσιάσει και από τα εξαιρετικά ελληνικά του του. Μπορεί. Όλε οι κανόνε είναι ίδιε και ίσχε, αγαπητέ μου. Όλε. Βάλε μου τι κανόνε μέσα. Όλε οι κανόνε είναι ίδιε, αλλά ίσχε. Αλλά μερικέ κανόνε είναι πιο ίσε από τι άλλε. Τι κανόνε. Έχετε να πείτε τώρα που ο Καλογρίτσας είναι εκτός, ε? Στη Μόσχα, δρεφές μου, στη Μόσχα. Αυτό, τι να πούμε. Είδες, δεν μπορούσα να στήσουν τη διαπλοκή τους. Τουλάχιστον με τον Καλογρίτσα. Μπράβο, πιο σωστό. Θα πάρει ο κόσμο Μπακογιάννη σε 650.000 ευρώ για να κάνει μουσείο το σπίτι του πατέρα του. Γιατί μπορεί να μην πάρει. Έχετε πέσει και έχετε φαγωθεί. Παραστάσει του ξηρού να βλέπουμε να ανεβαίνουν. Γιατί το αντιπαλωθέω να μην πάρουν κάποια λεφτάκια. Ωραία, αστείνει μια καριέρα λοιπόν εδώ και χρόνια πάνω στο θάνατο του πατέρα του. Χαζομάρε. Άκου τώρα, σε λίγο θα πει ότι κοιμά να του κάνει το ίδιο. Και γι' αυτό έχει κρατήσει το όνομα. Ενώ έχει ξαναπαντρευτεί. Δεν μπορώ να κόφτε σι σημα... <Τι> μαρκίε όλη την ώρα πια. Έχω μπουχτίσει. <Τι> Γιατί κλείνεις, δεν bro? έχεις καλό σήμα, δεν ακούω. Ωραία, μα Φώναξε λίγο. Μα Ναι, ναι. Ωραία, λέω, ε, με είδες πουθενά. Με είδες πουθενά. Τον ύπνο μου μόνο. Τριχωτή και θελκτική. Αμάν, αμάν. Κάτι. Δεν τρέπεστε, βρέβου, βάζετε αυτή την προσευχή που βρίζετε την ορθοδοξία. Ντροπή σα που κοροϊδεύετε την εκκλησία και την ορθοδοξία. Α, τώρα Μα σε και... θυμήθηκα. Σε είδα στην Γενική Γραμματεία. Α, με Τότε, γιατί δεν μου το λε. Το ξέχασα. Καλή βγήκε, καλή βγήκε. Δεν λέω. Ωραία. Πόσα φράγκα πήρε για αυτή την εμφάνιση, Βρέ, είσαι καλά. Κούνε, σου πω. Τσάμπα. Πώς... Μαρικά είναι μια κολεγιά με μια εκκλησία έχει να παίρνει κάτι. Δεν μπορεί κάποιο να χορηγήσει, δεν μπορεί να βγαίνει έτσι. Τα έξοδα μόνο να βάλει. Η Γενική Γραμματεία μέχρι να πα και στην Πάντη, όχι να τα. Μην με κοραγιά, μη Εγώ τίποτα. τα έξοδα σου σκέφτομαι. <σοκλήστερο> <σοκλήστερο> σε εκμεταλλεύονται νομίζω. Τόσε τεσσή αποκλειστικό. Είχα την εβδομικοστή σύλληψη. Εκείνη την ημέρα είχα την εβδομικοστή σύλληψη. Αγάπη μου να τη χιλιάσει με το καλό έφτομαι. Τι έμα στη Να σε καλά. Μου... Με πρόεδρο και ομάδα και σου εύκολο να καταλήξει στο και κελί. Κατό να σου πω, πήγα και φώναξα, πήγα και φώναξε και στην, στην γραμματική ενημέρωση και τύπου. Καλά έκανε, καλά έκανε γιατί αν δεν ήσουν κι εσύ, αν δεν ήσουν και εσύ. Θα το γραμμή στην κομμαδία τη κατάσταση δεν το έχουμε καταλάβει. Φώναξ Αντίον του Τσίπρα, Μπράβο. Όναξα. τα μούτρα κρέα. Είσαι Γερμανό, Προδότη Γερμανοτσολιά. Εγώ, Αμωρή. Σύλλογο, πουλημένο, εγκληματία, δολοφόνο. Εγώ ή ο Τσίπρα. Είσαι ο πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο. Εγκληματία, δολοφόνο, Και ομοφυλόφιλο, λαθρομετανάστε. Σαφήνε το, ξέφυγε τώρα, ξέφυγε. Έλα, έλα, πούλο, πούλο. Ναι. Θα Να μιλήσουμε στον Αποστόλη. Ναι. Ευχαριστώ. Αποστόλη. Μιλάτε. Ναι, ναι.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 Όχι, αλλιώ με είπες. Κολάρα σε είπα. Αυτό με κάπα. Κολάρα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μια ελπίδα να σωθούμε όλοι. Αν βγει αληθινή η προφητεία του Πατρός Μάξιμου Βαρβαρή που λέει ότι στις 25 Τρίτου του 2018 θα γίνει η μέρα της κρίσης από τον φοβερό κύριό μα τον Ιησού Χριστό. Αναμένουμε όλοι λοιπόν. Περίμενε, παιδι μου, μέρε έχουμε άλλε δουλειέ. Αν το κανονίσουμε α. να βολέψει το Ιαμαίνο. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έλα. έλα Είμαι κομμένο στα τέσσερα. Ωραία, φαντάζε να κομμένο yeah. στα 2. Σαν τη νύχτα. Σου λέω σοβαρά, μην το παίρνει για αστείο. Καλύτερα στα τέσσερα. Θα για σένα τη νύχτα στα 2. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνει για αστείο. Μπορώ να το κάνω και α φαίνεται τρένα. Έλα. Βρέμε πώ έγινε, Ανέλ. Αυτό το στα τέσσερα μου φαίνεται περίεργο. Για πε. Σκέφτομαι από αποχή. αποχή από τι? Από τις εκλογές. Έχουμε εκλογές και το από τώρα. Ναι, εδώ. Να έτοιμος, ε? Mm -hmm. Όπως Καλά κάνεις. Έλα πάλι. Ξημίω του σαλά ξύπνησα. να ποιο νερό, Βήκα στην κουζίνα. τη φωνή σου λέω Παναγία μου, ακόμα όνειρο, βλέπω. Έφυγα βιαστικά τι με πήρε χαμπάρι που να ξεκινόσουν να με βάλει στην τουλάπα η άλλη. είχε μέσα τα θανατικά σου. πάρει από τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. μια μέσα. Βγήκα. ένα Βγήκα Πήγα νερό, θα πνιγόμουν έχει κατούριμα σε πιάνει νύχτα. να Ρε το ραδιόφανο το είχα ανοιχτό από βραδί το είχα και σε άκουσα. Μα πώς κατέρευσε όλο αυτό έτσι. το πρωί, πέντε η ώρα πέντε και. Τότε μάλλον θα ήμουν σε άλλο σπίτι, έγινε παρεξήγηση. εξήγηση, συμπλέχτηκα. Και μου είχαν βάλει κοριού σε μένα και ακουγόμουν στα ραδιόφανα στο δικό σου, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η πια...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 Η άλλη ηλίθεια. Δεν ήξερε ότι τα ποδαράκια αυτά δεν είναι δικά σου. Μα δεν καταλαβαίνει ο κόσμο, παιδί μου. Τρώνε κουτόχορτο. Τον του δίνει θα το μασίσουν. Καταρχήν, αμέσω καταλαβαίνει ότι είναι άσχετα τα ποδαράκια. Από την κίνηση να και να δείξεις, μόνο. Θα, θα έκανε θα εγώ αυτή την κίνηση ποτέ. Με έχει τόσο δραστήριο σε κίνηση, όχι. Όχι, πρώτον. Και δεύτερον, έπρεπε να δείξουν κολαράκι. Να ευχαριστήσουμε. Δεν μου λε πάχην, δεν μου φάνηκε. Όχι, έτσι, κάμερα έτσι. προσθέτει. Α αυτά, έκανε λίγο μαγουλάκια Πριν κάτι χρόνια σου έλεγα, έσω-έσω κάπω βυθίζεται. Ω, oh, ήξερε, έβλεπε εσύ πρόσια. μπροστά ενώ σε αυτή την κατάσταση, τη σημερινή, Είχα. υποθέτω έτσι. Με τι θετικέ άδειε, ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά, γενικώ με κάποιο τρόπο έχει μια διορατικότητα από το... τότε. Τρει πουρσε πέρδικε, αναλέμε. Τα μπρατσάκια σου, Αποστολή, και την κουλούρα σου, κολυπάται. Και μακριά από φανδίκολο που φαντάζει νερό από τον πόλο και θα βουλιάξει. Γεια σου, Αποστολάκι. Έλα, ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Το ξέρω, το Ở, φοβάμαι, ο, το φοβάμαι. Έλα, πες τι θε. Κλαίνε τα προβατάκια, τους ήπρα, τα μνημονία και πάει και ο καλοκρίτσα. Τον φάγατε. Είναι αμαρτία να πηγαίνετε, θύλα το τσάμπα. Ένα πηγαίνει να, να γράψει. Πίνει στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, στην Eurovision, κάπου να γράφει. Το έχει. Α, είμαι τη Eurovision. Αλλήμουνο, σιγά μη δεν ήσουνε. Φούστα, κλαροτή και γαρύφαρ στο αυτί. Α, είσαι τυρ. να τα κόσουμε, θα ρεύουμε φωσκοτόπι. γεια, α πέρα.